Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην λακεδαιμονίων Μπορούμε κάλλιστα να φανταστούμε πώς θα διαφόρησαν παντάπαση στην Σπάρτη για την επιγραφήν αυτή Πλην λακεδαιμονίων, μα φυσικά Δεν ήσαν οι σπαρτιάτα για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν σαν πολιτήμου υπηρέτα. Άλλωστε μια πανελίνια εκστρατεία χωρίς Σπαρτιάτη βασιλέα για αρχηγό δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιοπής Αβεβαιότατα πλήν λακεδαιμονίων. Είναι κι αυτή μια στάσις. Νιώθετε. Έτσι, πλήν λακεδαιμονίων στον Γρανικό και στην ισόμετα και στην τελειωτική τη μάχη όπου ο φοβερός στρατός που Στάρβιλα συγκέντρωσαν οι Πέρσε που απ' τάρβιλα ξεκίνησε για νίκην και εσαρώθει και απ' την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία Την οικηφόρα, την περίλαμπρη, την περιλάλητη Την δοξασμένη ω άλλη δεν δοξάστηκε καμιά Την απαράμιλη βγήκαμε εμείς Ελληνικός καινούριο κόσμος μέγας Εμείς οι Αλεξανδροίς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς κι οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας και εν μηδύε, και εν περσίδι κι όσοι άλλοι Με τι εκτεταμένε επικράτειες Με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαλιά Ως μέσα στη Βακτριανή την πήγαμε Ως τους Ινδούς Για άλλα και δαιμονίους να μιλούμε τώρα